Καλημέρα σας Χαίρομαι πάρα πολύ που, που, που σας βλέπω που σας βλέπω όλους μαζεμένους όλους είναι μεγάλη χαρά μου που μπορούμε να επικοινωνούμε Τού να πάρει ο διάλειος Κι εδώ βρε γρουσούζι με κυνηγάς πανάθεμά σε Καλη, Καλημέρα σας Πανάθεμά σε γρουσούζι Εσύ μου λείπες τώρα Υπέρ των ευσεβεστάτων και θεοφιλεύτων βασιλέων ημών Κωνσταντίνου και Άννης Μαρίες του ευσεβεστάτου διαδόχου αυτόν τις της τις βασιλίσης μητρός Φρυδερικής πάσης της βασιλικής οικογένειας του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν Καλώς σας βρήκαμε, καλώς μας βρήκατε, καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή της νέα σεζόν τηλεοπτικής, ραδιοφωνικής, σχολικής Όπως θέλετε πείτε το, ξεκινήσαμε ακριβώς την επόμενη μέρα που έσβησε φωτιά Μετά από 16 μέρε που έκαψε τα πάντα πάνω στον ευρώ Ελπίζουμε να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε τουλάχιστον όσοι ήσασταν και στην τελευταία εκπομπή του Ιουλίου Αυτή την ευχή είχαμε κάνει να Όσοι είμαστε, με τι απόψει που έχουμε, με τι αντιλήψει που έχουμε, δεν γίνανε και λίγα πράγματα μέσα στο καλοκαίρι. Το αντίθετο, έγιναν πάρα, πάρα πολλά σε αυτό το πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Έτσι κι αλλιώ, σιγά σιγά θα τα ξεδιπλώσουμε. Ξεκινήσαμε με τον αγιασμό όπω κάνουμε πάντα, και αναφορά στο βασιλικό ζεύγο, στην Βασιλομήτωρα, την Φριδερίκη, στο διάδοχο Παύλο. Έτσι, εμεί στηρούμε του θεσμού. Δημοκρατία έχουμε, αλλά Βασιλία είναι καλύτερη, προσφέρεται, τουλάχιστον μα κάθεται εμά εδώ. Ε, ξεκινήσαμε με το εμβατήριο και εδώ ένας Μίκης Θοδωράκης γιατί σαν χθε συμπληρώθηκαν ένα ορχιστρικό ωραίο του Μίκης Θοδωράκης Σαν συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τη μέρα που έφυγε ήταν 2 Σεπτεμβρίου του 2021 Επί 16 μέρες έχουμε χάσει και γότανε ε, το, με ένα πολύτιμο κομμάτι της Ελλάδας Άλλο ένα πολύτιμο και μοναδικό κομμάτι τη Ελλάδα, το δάσο τη Δαδιά, με σπάνια είδη που πουλιών. Υπολογίζεται ότι απανθρακώθηκαν πάνω από 5.000 ζώα, 1.700 μελίσια, 150 πυμνιοστάσια. Αυτό επί 16 μέρε καίγονταν. Επειδή ακριβώ έχουμε κυβέρνηση Αρίστων, επειδή ήμασταν άρτια προετοιμασμένοι, επειδή έχουμε πάρει περισσότερα αεροσκάφη, περισσότερα πυροσβεστικά. Επί 11 μέρε καίγονταν η Ρόδος ακριβώ για του ίδιου λόγου. Επί 3 μέρε καίγονταν η Πάρνιθαν, ακριβώ για του ίδιου λόγου, μάλιστα στην Πάρνιθα διαβάζω ότι αυτή τη φορά, αυτή τη φορά γιατί είχε καεί και το 7, κάηκαν 64.000 στρέμματα. Έγιναν όλα αυτά στάχτη. Τώρα έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στη Σταμάτα από τη βλέπω, εδώ πάλι η Αττική. Όλα αυτά θα τελειώσουν το απόγευμα, το βράδυ, αύριο που έρχονται βροχές. Και ξεκινάει ένας κύκλος με τις πλημμύρες όπως κάθε σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα έχει αλλάξει ότι πια οι φωτιές δεν σβήνουν στη μία και στις δύο στις τρεις μέρες όπως είχαμε συνηθίσει αλλά κρατάνε μία, δύο, τρει εβδομάδες είναι και αυτό ε, ένα κατόρθωμα, ένα σημείο των καιρών έχει βεβαίω αιτίες πάρα πολλέ και έχουμε και αυτή την κυρία μια συμπολίτισά μα, η οποία αλλιώ θα περίμενε ψήφισε Νέα Δημοκρατία και αλλιώ βγήκαν Το φθινόπωρο προβλέπεται δυσίωνο που έρχονται για. Ναι, προβλέπεται δυσίωνο και είχαμε μία ελπίδα. Όλοι πιστεύουμε ναι. ότι θα πάει κάπω καλύτερα με την επανακλογή του Μητσοτάκη, αλλά νομίζω έχει αρχίσει στραβά πλέον. Ξαχλαμάρε! Πιστεύουμε ναι. ότι θα πάει κάπω καλύτερα με την επανακλογή του το το Μάιο. Είχαμε στα τέμπη αυτό που συνέβη αρχές Μαρτίου Έχουμε όλα τα υπόλοιπα στον οικονομικό τομέα Στραβά δεν το λες, δεν καταλαβαίνω την άποψη της κυρίας Και γιατί εκφράζει αυτή τη δυσαρέσκεια Και αυτό το, το μαύρο, το προμήνυμα θέλει να μας περιγράψει Δεν συμμεριζόμαστε την άποψή της Και δεν τη συμμερίζεται ευτυχώς και ο Πρωθυπουργό, Ο οποίος μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα ειδικά για το δάσος της δαδιά. που δεν ήταν ένα δάσος από τα συνηθισμένα, ήταν μοναδικό όλο αυτό που υπήρχε εκεί, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Αυτό που υπήρχε εκεί, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τον ακούσουμε τώρα, πως μέσα από τις τάχτες βγάζει μια ακτίνα και μας μεταφέρει μια ακτίνα μια. Έτσι, ακτίδα εσιοδοξίας ακτίδα εσιοδοξίας είναι ότι ε, όπως έχω ενημερωθεί από τους αρμόδιους η Δαντιά έχει καεί και πάλι όλος χερό πλήρως, ε, στα τέλη, κάποια στιγμή δεκαετία του 50 και 30 χρόνια μετά ήταν ήδη ένα ε, όριμο και παραγωγικό δάσος. Υπάρχει μια ακτίδα ασηριοδοξία. Και 30 χρόνια μετά ήταν ήδη ένα ε, όριμο και παραγωγικό δάσο. Σε 30 χρόνια θα ξαναγίνει ένα όριμο και παραγωγικό δάσος για να έχουμε μια ακτίδα αισιοδοξία. Τότε γιατί παλεύουμε να τις βήσουμε σε 16 μέρε και πήγαινε πάνω πυροσβεστικά οχήματα, πυροσβέστες Όλη η Ευρώπη έστελνε τα οχήματά της, τη βοήθειά της, τα αεροσκάφη της αφού θα ξαναγίνει δάσος Γιατί να στεναχωριόμαστε σε 30 χρόνια θα γίνει και το 50 είχε ξανακαεί και ήταν μια χαρά, κάηκε Αυτό είναι η κυβερνητική πολιτική. Εκφράστηκε εδώ. Από όλα τα επιχειρήματα που θα μπορούσε να διαλέξει να πει ο Πρωθυπουργό στη θητεία του, το οποίο καίγεται, κάτι, έγινε κάτι πολύ σημαντικό, κακό στον τόπο, βρήκε αυτό το επιχείρημα, ότι θα ξαναγίνει δάσο κάποια στιγμή. Οπότε, να τα βλέπουμε αισιόδοξα, θέλω να, τα, να πω τα πράγματα. Η κυρία, η προηγούμενη, λέει ξεκίνησε στραβά. Μια χαρά ξεκίνησε, όπω αναμενόταν ξεκίνησε. Έτσι ξεκινάνε σωστέ κυβερνήσει. Τη δεύτερη του. Θητεία. την πρώτη δίνουν κάποιε εξετάσει, μετά φουλάρουν δεν του ενδιαφέρει τίποτα απολύτω. Εμεί εδώ τα βλέπουμε θετικά. Να, ο Πρωθυπουργό μοιράστηκε την ακτίδα αισιοδοξία μαζί μα ότι θα ξαναγίνει όλο αυτό δάσο κάποτε. Δεν θα το προλάβουν οι τωρινοί. Κάηκαν σπίτια, κάηκαν άνθρωποι ε, και μετανάστε, όπω λέει η ΕΡΤ. Κάηκαν, ε, ε, έχασαν φωλιέ πουλιά, κάηκαν ζώα. Παρ' όλα αυτά, να ξέρουμε όλοι ότι όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα γίνει ξανά πράσινο και θα έχουν ξεχαστεί όλα αυτά τα πολύ αρνητικά. Το πρώτο θετικό, το δεύτερο θετικό, σε όλους αυτούς που ήρθαν αντιμέτωποι με τη φωτιά και κάκαν πολλά σπίτια και στη Ρόδο και στην Αθήνα εδώ, και στην ατική δηλαδή, και στη Βιωτία και στην, στον Ευρωπάνο, το δεύτερο θετικό είναι η οικονομία. Και αν κάτι μπορεί σήμερα να αντισταθμίσει αυτό το, θα έλεγα, σκοτεινό κλίμα, το οποίο λογικό είναι να επικρατήσει την ελληνική κοινωνία λόγω των καταστροφικών φωτιών, ειδικά στην περιοχή του Εύρου, αυτό το μπορεί να είναι μόνο η πολύ καλή απόδοση της οικονομίας μας, η οποία και πάλι πιστοποιήθηκε από όλου τους παραγωγικούς φορείς. Ζαγλαμάρες. Μπορεί να είναι μόνο η πολύ καλή απόδοση τη οικονομία μα, η οποία και πάλι πιστοποιήθηκε από όλου του παραγωγικού φορεί. Έτσι λοιπόν, μπορεί να καίγονται δάση, μπορεί να καίγονται σπίτια, μπορεί να καίγονται άνθρωποι, όμω εμεί δεν κοιτάμε αυτό. Κοιτάμε την οικονομία. Πάνε καλά τα πράγματα στην οικονομία, όπω πιστοποιούν οι φορεί και οι παράγοντε, δεν ξέρω εγώ, και οι διεθνεί οίκοι, δεν ξέρω ποιο άλλο. Πάνε πάρα πολύ καλά τα πράγματα στην οικονομία, οπότε χαλάει να καίκει η Ελλάδα. Βακαλάω πήρα λίγο φιλέτο α, και πήρα και φασολάκια και πήρα και βρεκα και σπανάκι ωραία να κάνω σπαρακόπιτα και ένα μαρόλι και είπα θα πάρω λίγα και πήγε 46 ευρώ Πήραμε τα μισά είναι για φαγητό και έχουμε πληρώσει 70 ευρώ Δεν έχω πάρει ακόμα κρέας, δεν έχω πάρει σχεδόν τίποτα Πόνο σαμπουάν, μαλακτικά, πλυντήρια και τέτοια πράγματα. Με 13 ευρώ το κιλό το τυρί και το λάδι έχει πάει. Δηλαδή το τετράκυλο το έπαιρνε, ξέρω εγώ, 17 και έχει πάει 27. Όταν πληρωθώ με το γάνα, πάρω ένα τέταρτο φέτα. Να, δεν μπορώ να πάρω να φάω. Μοσχαράγε, εγώ να φάω δύο μήνε, τρει. Μισό κιλό και μα, λίγο φέτα και έδωσα 25 ευρώ το Για το σούπερ μάρκετ θέλω τουλάχιστον 80 ευρώ τη εβδομάδα για τι τα... ανάγκε τη οικογένεια. Κάθε μέρα βλέπει τη διαφορά. Είναι φοβερό. Δηλαδή κάνει το σταυρό και βγαίνει για ψώνια. Πολύ καλά, τελείω κυρία. Εδώ ακούσαμε ένα δείγμα ευχαριστημένων ανθρώπων. Φαντάζομαι είναι αυτοί μόνο ε, που ε, κάναν το αντιστάθμισμα που είπε ο Κυριακό Μητσοτάκη. Ότι ναι, κάηκαν, είχαμε φωτιέ, θα έχουμε και πλημμύρε από αύριο. Όμω η οικονομία πάει πολύ καλά και φάνηκε αυτό φαίνεται καθημερινά. Κάνει στο σταυρό, μπαίνει, στο σούπερ μάρκετ, βγαίνει βρίζοντα το σταυρό και διάφορα άλλα, αλλά δεν έχει καμία απόλυτη σημασία. Στην αρχή, κάνει στο σταυρό. Και μπαίνεις και έβλεπα τις φωτιές τώρα το καλοκαίρι, έβλεπα μέσω των καναλιών όπως όλοι πληροφορούμαστε τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα και των social media η διαδικασία σε κάθε καταστροφή είναι ίδια. Στην αρχή, στην αρχή υπάρχει μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση από την κάθε κυβέρνηση και από αυτήν εδώ με ατάκες του τύπου κλιματική αλλαγή τι να κάνουμε, είχε πολύ αέρα τι να κάνουμε, παλιά ήταν και ο στρατηγός άνεμος δεν βλέπετε τι γίνεται στην Καλιφόρνια, αυτό το επιχείρημα έπαιξε πολύ, τι να κάνουμε επίσκεψη αμέσω μετά που τελειώνουν αυτά τα ατράνταχτα επιχειρήματα και οι συγκρίσεις έχουμε επίσκεψη πρωθυπουργού στα συντονιστικά κέντρα με μούσι δύο ημερών Πάντα γίνεται αυτό. Τώρα έχει και ο κυκίλια μουσεί δύο ημερών. Μετά έχουμε, όταν σκουραίνουν τα πράγματα, επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα συντονιστικά κέντρα με μουσεί τέσσερι ημερών. Εκεί θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ο Μητσοτάκη το έχει κάνει 5-6 φορέ τη θητεία του. Την πρώτη, αφήνει μουσεί. Αυτό είναι. Έτσι καταλαβαίνει την ενσυναίσθηση που πρέπει να δείξει στι καταστάσει και στα πράγματα. Τρίτο βήμα τη επικοινωνιακή διαχείριση είναι ενοχοποίηση είτε ενό παππού που έβαλε φωτιά να κάψει κάτι ξερόχορτα, είτε μια γιαγιά που προσπάθησε να φτιάξει γιουβέτσι δίπλα σε ένα δάσο με 8 μποφόρν, κάτι τέτοια λένε, είτε μεταναστών προσφύγων, όπω έγινε ε, πρόσφατα και έπεσε στο κενό γιατί όλοι αθώθηκαν, ή ξένων ανθρώπων γενικώ που θέλουν το κακό μα σε αντίθεση με την κυβέρνηση που παλεύει για το καλό μα, όπω έχει αποδειχθεί. Και μετά είναι κάτι δημοσιεύματα και ρεπορτάζ που κάνουν σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε κάποιους τομείς, διαλέγουν πιου τομείς, όχι σε όλους τους τομείς, που πάντα βγαίνουμε εμεί νικητές κατά μία σύμπτωση, άρα τους νικάμε, άρα πάμε καλά. Αυτή είναι μια διαδικασία που ακολουθείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, έχει συγκεκριμένα βήματα και αν δεν πιάσουν όλα αυτά έρχεται και βούλτεψη. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή πως είναι Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πως λένε ότι είναι από το κράτος Ενώ το κράτος είναι εκεί δεν είναι το επιτελικό κράτος Είναι πράγματι το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή Όχι όλη είναι μεγάλη. Ήρθε πολύ απότομα Εμείς την υπολογίζαμε για πιο αργά όταν γράφαμε άρθρα και μιλούσαμε γι' αυτό Υπολογίζαμε πολύ πιο αργά Ήρθε <Τι> νωρίτερα Ποιο φταίει Εμεί ήμασταν έτοιμοι, αφού το είχε γράψει, το είχαμε υπολογίσει όλο ότι θα έρθει αργότερα. Βλέπαμε ταινίε, βλέπουμε τα ντοκιμαντέρ, μετράμε πόντο το παγόβουνο που λιώνει πάνω στην Ανταρκτική. Ε, λέγαμε ότι θα αργήσει να έρθει. Δεν είχε ετοιμαστεί. Σαν εκείνο το χιόνι, το άτιμο, το θυμόσαστε πριν δύο χρόνια που είχε έρθει μεσημέρι. Ενώ πάντα, σύμφωνα με δήλωση του Πρωθυπουργού, έρχεται βράδυ το χιόνι. Ήταν κακό χιόνι που ήρθε μεσημέρι. Και να τα αποτελέσματα τότε, και να τα αποτελέσματα τώρα. Αλλιώ δεν θα έχει κα Ο μισό Εύρο, η μισή Ρόδος και η μισή Πάρνηθα, να έχει αποτελειωθεί μάλλον η Πάρνηθα, φταίει που ήρθε νωρίτερα. Και φταίει που δεν στέλνει και μήνυμα. Δεν υπάρχει χειρότερο να σου χτυπάει κάποιο στο κουδούνι και να μπαίνει. Υπάρχουν επικοινωνία, social media, κινητά, να έρθω, να περάσω. Δεν θα λέγαμε όχι, ευγενικοί είμαστε. Την κλιματική αλλαγή όλα αυτά. Είναι η σκέψη, το σκεπτικό τη Σοφία Βούλτεψη, που είναι το πυρηνικό όπλο στην επικοινωνιακή στρατηγική. Γενικώ όλο αυτό το καλοκαίρι επειδή ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας έτσι, ανασκόπησης, ήταν ένα καλοκαίρι γενικού ξεβρακώματος. Αποκαλύφθηκε μέσα σε τρεις μήνες το μεγάλο fake news του τόπου που λέγεται ελληνική πολιτεία, ελληνική κυβέρνηση, ετοιμότητα κρατικού μηχανισμού. Αποκαλύφθηκε το μεγάλο fake news που λέγεται προτεραιότητα και πρώτα ο πολίτης, γιατί κάτι τέτοια λένε. Πρώτα η ασφάλεια του πολίτη, λένε και αυτά. Ξεσάλωσε όλους αυτούς τους τρει μήνες Η Ελλάδα τη ανικανότητα, τη συνειδητή απουσίας από θέματα που αφορούν τη ζωή και την καθημερινότητα όλων μα. Με αποδείξει, κοιτάξτε το χάρτη να δείτε τα μαύρα σημεία. Ξεσάλλου, η Ελλάδα του μίσου και του ρατσισμού, με τα κομπλεξικά κατακάθια του Εύρου, αυτοί οι τύποι εκεί να κυνηγούν μετανάστε, να δημοσιοποιούν με βίντεο τη μαγκιά του και από κάτω ένα οχετό άπειων αντελώ ανθρώπων, να ζητάει από το κατακάθι αυτό να του κάψει και να μην του κλείνει. Μέσα στο τρέλερ που του είχε κλείσει. Σε η Ελλάδα και του τρει μήνε τη απανθρωπιά, των θεωριών συνομωσία, του παραλογισμού από τα ακροδεξιά κόμματα και κομματίδια, του σκοταδισμού, τη παπάντζα, τη πατρίδο εμπορία και τη πατρίδο καπηλία. Έχουμε πάρα πολλά πια. Και τα βλέπουμε. Επίση, σε αυτό το τρίμινο η Ελλάδα τη βλακεία, τη άγνοια και τη φοβία, με τι ωραίε του γνωστού γραφικού όχλου να ζητάει. Τώρα να βγάλει τι ταυτότητε που πριν μερικά χρόνια διαδήλωνε για να μην τι έχει αυτέ τι ταυτότητε. Γιατί τώρα ζητάνε τι ταυτότητε του Σιμίτη, που τότε ήταν στου δρόμου για τι ταυτότητε του Σιμίτη, και τότε και τώρα τα επιχειρήματα είναι ίδια. Το χάραγμα του Σατανά παραμονεύει, το 666. Έχουν σιπάκι, θέλουν να μα ρυθμίζουν τη ζωή, να μα παρακολουθάνε γιατί είμαστε πολύ σημαντικοί και διάφορα άλλα τέτοια πολύ ωραία. Όλο αυτό το τρίμηνο και αυτό το διάστημα, ξεσάλλω, η Ελλάδα του σκότου, του υπονόμου, του παραλογισμού, τη απάνθρωπιά. Ξεμητάει αυτή η Ελλάδα, δεν είναι μεγάλη, αλλά κάνει πολύ φασαρία. Ξεμητάει και διεκδικεί θέση και ρόλο στην κοινωνία και τη ζωή μα. Και αυτό είναι το χειρότερο. Α ξεκινήσουμε λοιπόν τη σεζόν έτσι αισιόδοξα, λέγοντα ότι είναι χρέο όλων να μην την αφήσει αυτή την Ελλάδα να ξεμητήσει με τίποτα. Να μην την αφήσουμε να ρίχνει δηλητήριο, να μην τολμήσει να κάνει κανονικότητα το φόβο, τη βλακεία και το μίσος Δεν είναι δύσκολο, είναι απλό. Να μην αφήσουμε. Α είναι αυτό το πρώτο βήμα, ας είναι αυτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε βλέποντας όλες αυτές τις εικόνες και όλο αυτό το θράσος που έχουν αυτοί οι τύποι να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο και να καμαρώνουνε για αυτά που κάνουν. Πολλά έχουμε να πούμε, ελληνοφρένη είναι εδώ, το το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά να μοιραστείτε εμπειρίε για όλα αυτά που έγιναν από τι περιοχέ περιοχές της χώρας, από όλα τα χρώματα Και για τις ταυτότητε, τις παλιές, τις καινούριε, τα τσιπάκια, τα EBS που λέγαμε και στο τρέιλερ θα τα ακούσουμε στην πορεία. Όμως μια αλυσιόδοξη στιγμή όλου αυτού που ζήσαμε τις τελευταίες, τους τελευταίους δύο-τρεις μήνες, είναι η υποψηφιότητα Κασελάκη. Εμείς εδώ επισήμω ω εκπομπή στηρίζουμε, ψηφίζουμε την Κυριακή που έρχεται Στέφανο Κασελάκη. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε, Στέφανο Κασελάκη. <Τι> στηρίζουμε, ψηφίζουμε έναν εφοπλιστή για πρόεδρο του αριστερού κόμματος της χώρας. <Τι> Όχι άλλους πειραματισμούς με πρόεδρους 15 μελών. Θέλουμε πρόεδρους εφοπλιστών. Κασελάκης, από το Μαϊάμι στην Κουμουνδούρου, μια μπαρούφα δρόμος. Στέφανος Κασελάκης, το σύγχρονο πρόσωπο της αριστεράς. Κασελάκι, κασελάκι! για τα σένα το χτίσα. Κασελα... <coughs> για τους αδικημένους της ζωής. Για τους κατατρεγμένους τις μοίρα, Για τους εργάτες αυτού του τόπου. Κασελάκης θα μπερδευτεί με τους εργάτες. Θα πει τον πόνο του τις γάτες. Και στη φουφού του καστανά, στάχτη θα γίνει σατανά. Μητσοτάκη. κασελάκι αγάπη μου. Επιτέλους, έχουμε κάτι να ψηφίσουμε σε αυτό το κόμμα. Τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε με τον Τζίπρα. Τώρα ψηφίζουμε, πάμε όλη την Κυριακή ως εκπομπή ανοιχτά παίρνουμε θέση, στηρίζουμε Κασελάκη γιατί είναι ο πιο αριστερός, είναι ο πιο πολιτικός είναι μια πάρα πολύ ωραία υποψηφιότητα Εμένα από το πρώτο βίντεο που έβγαλε πριν 10 μέρε εκεί με το σκοτεινό φόντο ε, με κέρδισε αμέσως γιατί μίλησε για το κεφάλαιο Το 2009, στα 21 μου και μέσο οικονομικής κρίσης βρήκα δουλειά στην Goldman Sachs και είδα από κοντά τι είναι κεφάλαιο Το να αγοράζει τον κόπο του άλλου στα φτηνά, το πώ η λαζονία φέρνει το χρήμα. Γι' αυτό και άφησα αυτή τη δουλειά. Μπήκε μέσα στην Goldman Sachs, πολύ μικρό. Τα είδα από μέσα, είναι πολύ σημαντικό αυτό, το βιωματικό δηλαδή στοιχείο. Δεν έχει διαβάσει, Μάρξ. Δεν μπορεί να έχει διαβάσει, προφανώ, τα Αλλά είναι αλλιώ να τα διαβάζει και αλλιώ να βλέπει το κεφάλαιο πώ λειτουργεί. Και βέβαια φεύγει από την Goldman Sachs και προφανώ με την εμπειρία που είχε την αρνητική κατά του κεφαλαίου, τι κάνει. Γίνεται το κεφάλαιο, παίρνει και γίνεται εφοπλιστή. Πήρα δάνειο με προσωπική εγγύηση και τρία χρόνια μετά, κατάφερα να μπω στην ποδοφόρο ναυτιλία. Διαχειριζόμενο ρίσκο όλο το ψευδράριο. Μετά από πολλή δρότα, πήρα μια μεγάλη οικονομική ανάσα. Αυτό ακριβώ. Μπαίνει μέσα, βλέπεις πως λειτουργεί το κακό κεφάλαιο, που είναι κακό το κεφάλαιο, από μόνο του με το καλημέρα, γιατί ρουφάει τα, τους υπόλοιπους, ε, το απορρίπτει και βγαίνεις έξω και γίνεσαι στο κεφάλαιο. Παίνεις ένα δάνειο, ένα δάνειο και εγώ πήρα δάνειο, αλλά για σπίτι. Δεν είχα μυαλό, να πάρω δύο τάνκερ και να είμαι τώρα και κι εγώ, αρχηγός του συγκεκριμένου αριστερού πάντα κόμματο όταν οι άλλοι έπαιρναν διακοποδάνειο για να πάρουν δυο ξαπλώστρες στα μπιτσόμπαρα της Πάρου αυτός έπαιρνε δάνειο για να πάρει τάνκερ. Στέφανε μπορείς το τάνκερ της αριστεράς να οδηγείς. Πρώτη φορά εφοπλιστικά. Τον λένε Στέφανο και έχει να σας πει κάτι. Μετά τη στιβαρή και επιτυχημένη ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα, έρχεται η ώρα του Στέφανο. Ο μόνος που μπορεί να διαδεχθεί επάξια τον Αλέξη. Στηρίζουμε, ψηφίζουμε, Στέφανο. Δόξη Στέφανο με ηγέτη τον Στέφανο. Η διεθνής από κάτω σε μια πάρα πολύ ωραία εκτέλεση από συμφωνική ορχήστρα Αυτά όλη τη εβδομάδα θα στηρίζουμε Στέφανο Κασελάκη, το έχετε καταλάβει Θέλουμε και, τους, και τη δική σας στήριξη Γιατί αξίζει νομίζω για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο Στέφανος Κασελάκης Η υποψηφιότητα λοιπόν Κασελάκη είναι μια υποψηφιότητα ευτελισμού Αναφέρομαι στην πολιτική πράξη. Προφανώ, σε καμία περίπτωση στο πρόσωπο, συμπαθέστατο είναι, στην προσωπικότητα του υποψηφίου. Είναι μια πολιτική ε, πράξη ευτελισμού τη πολιτική και τη ιδεολογία. Όλο αυτό έτσι όπω έχει γίνει μέχρι στιγμή. Σε ένα εκμαυλισμένο κόμμα, χωράει αυτή η ισταγραμμική υποψηφιότητα. Και αυτό είναι το καλύτερο από όλα. Μια υποψηφιότητα ήττα των λογικών επιχειρημάτων. Κάθε λογικού επιχειρήματο. Γιατί υποτίθεται είναι αριστερή. Σύντροφοι αυτό αποκαλούνται. Πάνε στην Κεσαριανή, καταθέτουν στεφάνια, διεκδικούν τη συνέχεια των αγώνων και την ίδια ώρα έρχεται κάποιο από το πουθενά και είναι εφοπλιστή. Έχει δουλέψει, θέλει να το κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα. Τον στηρίζουν, τον ψηφίζουν, μπορεί να είναι και δεύτερο, μπορεί να είναι και πρώτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ωραία τα βίντεο του Κασελάκη, ωραία εκστρατεία. Ωραίο και ο ίδιο, λαμπερό, φρέσκο, συμπαθέστατο. Αλλά πολιτικοί είναι θέσει, είναι συμφέροντα, είναι τάξει που παλεύουν. Μάχονται, ματώνουν αυτέ οι τάξει, είναι καταπιεσμένοι, είναι ευνοημένοι, είναι εργάτε, είναι μεροκάματα. Είναι δικαιώματα που καταπατώνται από Είναι καταπίεση. Η πολιτική είναι λιοντάρια και πρόβατα. Εκεί μέσα δεν χωράνε ευχέ, ούτε ωραία βίντεο, ούτε λαμπεροί τύποι, ούτε πρόσωπα, ούτε γενικολογίε και άνθρωποι που εκφράζουν κοπανιστό αέρα και τίποτα παραπάνω. Μόνο καθαρέ θέσει που να δηλώνουν ποιον ευνοούν αυτέ οι θέσει με πιανού το μέρος είναι. Και αν είναι με το μέρο των πολλών ή αν είναι με το μέρο των λίγων. Αν δεν είσαι καθαρά με το μέρος των πολλών, αυτομάτως υπηρετήσεις, εξυπηρετήσεις γλύφεις, ξερογλύφεις τους λίγους. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Κασελάκη για το κόμμα συνολικά το συγκεκριμένο και για όλους τους άλλους. Όμως, ο Στέφανος Κασαλάκης είναι καλύτερος από τον Μητσοτάκη για δύο λόγους. Θέλετε να βάλετε απέναντι στον κληρονόμο Μητσοτάκι ένα άτομο αυτοδημιούργητο. Θέλετε να βάλετε απέναντι στου δίθεν άριστους ένα άτομο που μιλάει καλύτερα γλυκά από αυτού. Μπράβο! Του έχει κερδίσει σε μαθηματικού διαγωνισμού και πτυχία. Μπράβο! Θέλετε να βάλετε απέναντι στον πρωθυπουργό τη δίθεν οικονομικής σταθερότητα ένα άτομο που ξέρει καλύτερα χρηματοοικονομικά και επιχειρεί να από εκείνον επειδή έχει δουλεύσει και επιχειρήσει. Τρει λόγου. Τρεις λόγους. Ένα είναι τα χρηματοοικονομικά που τα ξέρει καλύτερα γιατί έχει δουλέψει και επιχειρήσει. Νόμι Τσουτάκη δεν έχει δουλέψει, το ξέρουμε όλοι. Έχει επιχειρήσει όμω. Το άλλο είναι ότι έχει πάρει μέρο σε μαθηματικό διαγωνισμό. Φαντάζομαι όταν ήταν μαθητή και είχε πάει πολύ καλά, και αυτό είναι ένα ατού για να τον ψηφίσουμε για πρωθυπουργό. Και το τρίτο είναι τα αγγλικά. Αυτό ήταν σπόντα προ τον Τζίπρα. Πολύ καλά επιχειρήματα, ατράνταχτα, κυρίω πολιτικά, αυτό που λέγαμε πριν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, 2 10 88 Ξαναλέω το τηλέφωνο αν το έχετε ξεχάσει. Περιμένει μαυρισμένο, ηλιοκαμένο, με το μαγειό σχεδόν και ένα παρεό από πάνω. Μιλάει στου ανθρώπου, σε όσου από εσά πάρετε τώρα τηλέφωνο. RadioPapakiParaPolitica.gr Το mail του σταθμού. Βλέπω εγώ τα μηνύματα που στέλνετε. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένεια.net.gr Το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένεια. Εκεί μα ακούτε τώρα live με τα ηχογραφημένου, οπότε θέλετε. Στο YouTube επίσης μας βρίσκεται. Θα πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού. Είναι λαός από τον Ιούλιο, αλλά επειδή είναι έμπυρος λαός, φαίνεται σαν να είναι φρέσκος, λαμπερός, σαν τον κασελάκι ένα πράγμα. Έλα. Έλα, τι έγινε. Άλλη χρονιά. Άλλη χρονιά. Χρόνια πολλά. Χαρούμενη Χρυσή Πρωτοχρόνια. Όχι, πήρε νωρί για Χριστούγεννα. Καλή σεζόν. Πώ ήταν το καλοκαίρι σου, μαύρη κόρη. Καλά, εντάξει. Okay. Μάβησα. Φέτο μάβησα και κολλή. Μέρια. Α πούμε και καμπανέλια, όλα. Και από μέσα. Πήγα κομμάτι. Εκεί που δεν πιάνει ο ήλιο. Πιάνει, πιάνει. Άμα θε, πιάνει. Τι, τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό, ε. Φωτιέ, πλημμύρε. Πάντω η κυβέρνησή μα τα το κατάφερε. Τουλάχιστον χάρη και διακοπέ ο Κυριάκο. Πάμε στη θάλασσα. Δηλαδή μετά από δύο εκλογικέ αναμετρήσει. Τώρα έρχονται και οι δημοτικέ. Κάπου άνθρωπος ναι. θα σβήσει. Είχε ανάγκη. Του χρειαζότανε. Κονούμα λαράμπου. Ελίνα Αγάπη μου, καλώ ήρθα. Να ευχαριστήσω, καλό χειμώνα. Θέλω να για πάντα μαζί μα. Μπράβο, επαγγελματία. Έχω μάθει, έχω μάθει. θα βρήκα τα κόλπα Ωραίος, πώ πέρασε. Ελπίζω να περάσαμε ωραίο το καλοκαίρι. Πολύ καλά, ήταν εξαιρετικά. Δυο μαρκετπά μέχρι τα Χριστούγεννα και την κάναμε τα ράτσα. Έτσι. Πόσο το Αυγούστου θα είναι τότε. Σεπτεμβρίου, α το ψάχνει. Όχι, ρε. πόσο Αυγούστου. Δεν λέμε μετά το 31 Αυγούστου, 32 Αυγούστου, 33 Αυγούστου. 1 Dzień maju, tris maju. Αλλά τέλο πάντων, θα είναι α πούμε 35 Αυγούστου. Είναι αυτή η ρεσή που είναι ενάντια στου καλοχημονάκιδε. Α, οι καλοκεράκιδε. Οι καλοκεράκιδε mm. που είναι που πάει, ξέρω εγώ, Δεκέμβρη και σου λέει 57 Αυγούστου, 58 Αυγούστου, ξέρω εγώ, 60. Αυγούστου. Και μετράνε, σαν τα μωρά μου που έχουν νεογέννητο yeah. και σου λέει είναι 62 μηνών. Είπαμε, την άλλη φορά σε πήρα τηλέφωνο και μου έλεγε πόσο είναι το παιδί, γιατί το θέλει και σε δευτερόλεπτα. Έτσι σου καλά σου Έτσι, καλά. Λοιπόν, αυτά φιλαράκι. Καλή σε λόγκ, καλοκαρι, καλό γειμώνα, καλά όλα. Έλα μας Έλα. Καλώς ήρθατε. Καλά περάσατε διακοπές. Καλά. ήταν, καλό σας βρήκαμε, εγώ χάρηκα που λείψαμε Μπράβο, μπράβο. Πώς τα περάσατε που πήγες διακοπές; Έκανα μια μήνυ περιοδία, <laughs> μια μήνι περιοδία σε καντικές περιοχές. Ωραία. Δηλαδή μήκονο και Σαντορίνη Σαν ρετοδευμένη πιγουίνη. Ναι, τα πιγουίνη. Θα σου πω, έχει καμιά παράσταση τίποτα προγραμματισμένο για Σεπτέμβριο, μήνα και κτλ. Έχω, έχω στο θέατρο Άλσο. Όχι, δεν το περίμενε αυτό. Δεν το περίμενε. Για το ρώτησα, για να μάθω. Θέατρο Άλσο, εισιτήρια στο viva.gr Ωραία, μια χαρά. Δεν σε χάλασε. Η ημερομηνία δεν λέω ακριβώ. Για Κρήτη. όχι ακόμα. Όχι ακόμα, ε. Καλά, Έλα ρε μου να γύρισε. Γύρισα, ώρα, δεν μιλάω ωραία. Πώ θα πέρασε. Καλά ήταν, δεν λέω, δεν έχω αντίρρηση. Κάναμε τα μπάνια του λαού. Γεμίσαμε τι μπαταρίε μα. Η Ελλάδα και τα γνωστά. Η Ελλάδα και Μα έκαψε και ο ήλιο αφού δεν είχαμε δέντρα, μα κάνουν σκιά. Ε, δεν πειράζει. Καθημερινότητε τώρα, τι ψάχνει. Μην τη δεν ήρθες να κάνει μια παράσταση καλοκαιρινή όμω. Σουγαπίτι, θα έρθω. Oh, και, αλλά... Άρα, άρα συνεπεί, τέλο. <συλίξε> Καλέ διακοπέ να έχετε. Καλώ τώρα, έλα, δεν το πιάνει. Α, ναι, καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε. Ναι, δεν το πιάνω. Και... Καλό φινόπορο τώρα, μονοκούκι για τι εκλογέ. Γεια να δω. Νέε παραστάσει, ξέρει που είναι νέα σεζόν. Ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Να δούμε, να δούμε. Γιατί όπω είπαν και η μεγάλη τσίρκο είναι η Βουλή. Η Βουλή είναι τσίρκο και ελπίζω τα κόμματα που μπήκαν μέσα να το καταλάβουν εγκαίρω. Αυτό το ξέραμε. Το, το τσίρκο, βέβαια, είναι μια επίοικη έννοια. Είναι πιο ακριβές. Ναι, και τα παρατράγουδα ταιριάζουν. Και όχι, παιδιά, όχι πολλά ναρκωτικά, παιδιά. Να σώκα. Άμα πένα ναρκωτικά θα ήταν καλύτερη κατάσταση. Τώρα είναι χωρί την αγωγή του γιατρού και χωρί ναρκωτικά αυτό. Δεν ξέρω, παιδιά, είμαι αυτονομάνω. Του βλέπω όλου. Και κάτι ακόμα, για κάτι ακόμα, να σου πω. Τι δεν κάνει ο Μητσοτάκη, είναι πολύ καλό μαθηματικό. Γι' αυτό δεν έχει κάνει επέσταση συνόρων προ τα ανατολικά. Γιατί? Ε, γιατί από εκεί αυξάνει τι πιθανότητε να πληγούν άνθρωποι οι δεφύλε. Ενώ στην Ιταλία και στην Πύλο, σου καθίκαει στραβή. Κατάλαβε. Το άκουσα αυτό από χτε, από νεοδημοκράτη. Δεν αποκλείει, το λέω τα παίζω. Απλά τα μου. Υπάρχει μια έτσι ακτίδα εσιοδοξίας ακτίδα εσιοδοξίας, είναι ότι ε, όπως έχω ενημερωθεί από τους αρμόδιους η Δαντιά έχει καεί και πάλι όλος χερό πλήρως ε, στα τέλη κάποια την δεκαετία του 50 και 30 χρόνια μετά ήταν ήδη ένα ε, όριμο και παραγωγικό δάσος. <σχεδιά> Να μην σβήνουμε τις φωτιές αφού θα ξαναγίνει δάσο κάποια στιγμή Όλα τα δάση στο πλανήτη, χιλιάδε εκατομμύρια χρόνια ε, και έγονται. Και εκμετάξα να γίνονται. Γιατί να έχουμε προσβεστικοί, γιατί έχουμε δοσοφύλακε, γιατί να αγωνίουμε, να, να τρέχουμε, συνδέσει στα κανάλια τι πρώτε μέρε, τι τελευταίε μέρε, δεν το ανέφανα καν το θέμα. Στο τέλο και αν, κράτησε και πολύ. Δεν είμαστε και προετοιμασμένοι. Και λέει εδώ να σε κρατής, ο Βασίλη περάσαμε πολύ παραφροσύνη συμπληρωμένοι σε δύο μήνε για να την παλέψουμε χωρί σε Καλώ επιστρέψατε, Βασίλισ, ευχαριστούμε κτλ. και τα λοιπά. Και έπουνται το άλλο το μήνυμα. Καλή αρχή, καλή δύναμη, καλού αγώνε. Σπύρος Ναταλία από Δάφνη Μητό και δεν Ευχαριστώ, το σα κατάλαβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε κι εσεί καλά, κι εμεί εδώ καλά. Δεν πέσαμε από τα σύννεφα που οι φασίστες με περικεφαλαία σφάζονται για τα λεφτά. Γιατί γι' αυτό γίνεται όλο αυτό με του παρτιάτε στην Βουλή. Τον αφήσαν και μόνο του τον πρόεδρο. Είναι ηλιοπολίτη ο πρόεδρο, ο Στίγκα. Είναι η κρατική επιχορήγηση. Παίζεται ένα παιχνίδι, δεν το έχουμε ξαναδεί προφανώς όπως δεν έχουμε και δει πολλά από αυτούς και τα βλέπουμε και τα ζούμε σε όλα τα επίπεδα αλλά για άλλη μια φορά έχουν αρχίσει καταγγελίες για μαφία, για υπόκοσμο. Πραγματικά είναι να μπορεί κανείς πως φασίστας και υπόκοσμος ταυτίζονται. Εδώ ο πρόεδρος του κόμματο των Σπαρτιατών. Είπα ότι υπάρχουν κέντρα, υπάρχει Greek Mafia η οποία παίρνει λεφτά από κάποιου βουλευτές. Από δικού τους βουλευτές Από μου βουλευτές. Όταν λέτε Greek Mafia για να το καταλάβω Εννοείται τον Κασιδιάρη ή εννοείται αυτό που λέμε Greek Mafia Θα το ξεκινήσω, θα το ξεκινήσω Με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ Με, με, με όρους αστυνομικού ρεπορτάζ Είναι η ομάδα, η ομάδα που ποδηγεται κάποιους άλλους και τους τα παίρνει Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε τώρα τι μας λέτε Μας λέτε ότι μέσα στο κόμμα σας ναι. Αυτό το κόμμα που μπήκε στη Βουλή για να στηρίξει αυτά που πιστεύετε έχεις χωρί μαφία. Άμα τα παίρνω από τους βουλευτές, βεβαίω έχει χωρί μαφία. Παίρνει λεφτά δικά μας των φορολογουμένων για τα χρήματα που εισπράτεται, είναι τα λεφτά των φορολογουμένων. Όχι επιδότηση. Και... Μισό λεπτό. Όχι του μισθού. Του μισθού μιλάτε, ξέρω. Άμα θέλει κάποιο βουλευτής να τα δώσει, ας τα δώσει. Οπότε και δειμονται. οι μισθοί δικά μα χρήματα. Λέτε λοιπόν ότι τα χρήματα που παίρνουν ναι. οι βουλευτέ Δεν μα έχουν συνηθίσει. Είναι τόσο ωραίοι τύποι, ακέραιοι κυρίω, με αξίε. Βέβαια, εδώ η αξία του είναι η επιδότηση, κρατική επιχορήγηση και γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το πανηγύρι να δούμε πώ θα προχωρήσει και πώ θα καταλήξει. Στην Αθήνα γίνονται έργα, δεν το έχετε καταλάβει. Πέρασε προχθέ από την Πανεπιστημίου, Παρασκευή, 8 η ώρα το βράδυ και δουλεύαν τα συνεργεία. Φαντάζομαι θα ήταν από το πρωί. Δουλεύανε. Για να φτιάξουν το μεγάλο περίπατο που ήταν το πρώτο μεγάλο έργο του Μπακογιάννη. Τελειώνει τετραετία, δεν ξέρω τι θα έχουν προλάβει. Και ο κύριο Μπακογιάννη, ο δήμαρχο, καμαρώνει πολύ, που τελειώνει τώρα, στα τέσσερα χρόνια, όλη αυτή, όλο αυτό το καραγκιόζιλίκι. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Πανεπιστημίου καθυστέρησε, ταλαιπώρησε και ξέρετε, μιλώντα και προσωπικά, εγώ δεν είχα χειρότερο. Όμω, όπω λέτε και εσεί, κάποιο κατέβει τώρα την Πανεπιστημίου, έχει μια άλλη εικόνα, μια νέα εικόνα. Ποια είναι αυτή. Πρώτα απ' όλα, έχουμε πλατιά πεζοδρόμια με ψυχρά υλικά που να μην κρατάνε τι υψηλέ θερμοκρασίε το καλοκαίρι, να μην γεγόμαστε. Έχουμε πολλά χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα πρασίνου, πολλά χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα πρασίνου και δεκάδε νέα δέντρα. Και έτσι λοιπόν έρχεται να δέσει το τρίπτυχο. Μην ψάχνετε ποιο είναι το τρίπτυχο. Εδώ μένουμε στο ουσιαστικό: ότι έχουμε χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα στην Πανεπιστημία μόνο. Τα είδα αυτά τα χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα. Το καλό είναι ότι ξυλώνουν αυτά τα πεζοδρόμια που είχε βάλει ο Βραμόπουλος που όταν έβρεχε έτρωγε στην Τούμπα πάνω από την Κοραή και έφτανε στην Ομόνια χωρίς να το καταλάβεις, ήταν σαν μοσαϊκό ένα πράγμα, όντω αυτό το ξυλώνουν και είχε και ένα χρώμα κάπως κοκκινίζων που απορροφάει τον ήλιο Βάζουν κάτι λευκές, υπόλευκές, γκρι, χαλαρές και αντιολυσθητικές από ό,τι κατάλαβα πλάκες πεζοδρομίου άντε να το δεχτούμε και μετά έχει τα κλασικά παρτεράκια, είναι η Ελλάδα η χώρα με το παρτεράκι κλασικό παρτέρι με κάτι θαμνάκια που τα μισά θα κλωτσιθούν τα μισά θα ποδοπατηθούν και τα ποτίζουν με αυτά τα ποτιστικά για να γίνει τι πας σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πόλεις, χωριά και βλέπεις πράσινο σοβαρό, ωραίο που το έχουν σχεδιάσει που ξεπροβάλλει με ωραίο τρόπο, που όντω είναι ανάσα και δεν είναι διακοσμητικός θάμνος για να υπάρχει εκεί και να λέει τα χιλιάδε τετραγωνικά μέτρα εδώ. Θα το δούμε πώ θα είναι. Επίσης δεν είναι και επίπεδα όλα αυτά. Έχω ένα θέμα εγώ με τις επίπεδες πόλη. μου αρέσουν πολύ. Η Πανεπιστημίου ειδικά πάνω το πεζοδρόμιο είναι, γέρνει προ τα μέσα, στρίβει προ τα μέσα για να έχει απορροή των υδάτων, φαντάζομαι. Και δεν περπατάς άνετα. Έχεις πάλι το νου σου. Είσαι Σε ένταση δεν είναι ένα πεζοδρόμιο που το περπατάς, ξεκινάς από πάνω, θα φτάσεις κάτω, χαλαρή, βόλτα ή όταν βγάλεις να πας τη δουλειά σου. Τέλος πάντων όλα αυτά είναι ο μεγάλος περίπατος, θα ξαναβγεί φαντάζομαι ο Μπακογιάννης, δεν ενδιαφέρουν του Αθηναίους όλα αυτά, για άλλους λόγους ψηφίζουν, οπότε πολύ καλά κάνει και κάνει αυτά που κάνει στο άλλο κομβικό θέμα των ημερών. Το πολύ σημαντικό είναι οι συμπολίτε μα που ανησυχούν. Όλη η Ευρώπη πρέπει να βγάλει αυτή τη ταυτότητα, γιατί μετά θα είναι τσίπ, σε Δηλαδή θα σε έχουν σταμπαρισμένο. Αρνούμε να ζήσω σε μια δημοκρατία χωρί ελευθερίε του ατόμου που τι καλύπτει και τι επιτάσσει το Σύνταγμα. Το έχει πει ο Άγιο Παίσο, το έχουν πει οι πατέρε τη Εκκλησία. Αυτή η ήρωα του 1821 και οι πατέρε τη Εκκλησία, οι οποίοι έχουν αναστήσει την Ελλάδα. Υπάρχει ο αριθμό 666, υπάρχει microchip RFID. Υπάρχει, στο μνήμη περίπου 2 κιλομπάιτ η οποία γράφει τα προσωπικά μας δεδομένα και το ιατρικό απόρριτο. Έτσι μου το έπανε να βγάλω ταυτότητα. Θα βάλει το χέρι πάνω σε ένα κουτί με ακτίνα λέιζερ 666 και θα σε χαράξει την, τα τριχοειδία αγκία τη παλάμη. Όταν μιλάμε για τσιπάκι και το 666, α, που ξέρενε, που ήξερε ο Πατρί και μα ειδοποίησε πριν 30 χρόνια γι' αυτό. Λοιπόν. Τι ήταν, Μάντη, ορίστε ήρθε. Δεν συμφωνώ κι εγώ με τι καινούριε τι ταυτότητες, Θεωρώ ότι είναι σχήμα διαβόλου. Λέει ο Άγιο Παίσιο ότι κάτι θα κάνει η Παναγιά και δεν θα αφήσει να συνοικιστεί αυτός Μα Δεν θα έχουμε ταυτότητες δηλαδή γιατί το έχει πει ο Παΐσιος ότι κάτι θα κάνει η Παναγιά Είχε από τότε γνωριμίες και επηρεάζουν τα τριχοειδή αγγεία της παλάμη. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε εδώ από τους μας, οι οποίοι ψηφίζουν όλα αυτή φανταζόμαστε τι αλλά ο καλύτερος ήταν αυτός που τον κάναμε και τρέλερ με το ABS Λέω να μην με βάζουν το, αυτό που λένε την αυτότητα ABS, για αυτό το θέμα. Τι θα σα βάλουνε? Το ABS, αυτό που λένε. Το τσιπάκι? Το τσιπάκι, ναι. Άλληστα. Το ABS. Έχουν και τα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες ABS, θα έχει τώρα και ο συγκεκριμένος στα φρεναρίσματα, είναι πολύ καλό. Το ABS βοηθάει. Άρα με την καινούργια ταυτότητα θα έχουμε καλύτερα φρεναρίσματα στο βουλεβάρτο. Τη Πανεπιστημίου που φτιάχνει εκεί ο Μπακογιάννη. Ένα θέμα με όλου αυτού του γραφικού που διαδηλώνουν για τι ταυτότητες είναι ότι δεν αφήνουν χώρο να τεθεί και να συζητηθεί ουσιαστικά το πολύ σοβαρό θέμα των προσωπικών δεδομένων και δικλείδων ασφαλεία που δεν υπάρχουν στι ηλεκτρονικέ συναλλαγές και στην ηλεκτρονική σύγχρονη εποχή, που δεν θεσπίζονται και όταν θεσπίζονται από του φορεί, του αρμόδιου, πολιτεία και του υπόλοιπου, είναι για τα μάτια του κόσμου. Το θέμα των καθημερινών παρακολουθήσεων που γίνονται προσόλους όλου από εταιρείε, επιχειρήσεις ή όποιον έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί με το απλό κινητό. Όχι όταν είναι σε ε, λειτουργία το κινητό, ακόμη και όταν είναι κλειστό. Το έχουμε τσεκάρει, το παραδέχονται πια και όλοι. Το λέω αυτά επειδή σε πάρα πολύ κόσμο άρεσε η ταινία η ζωή των άλλων που ήταν γυρισμένη υποτίθεται στα χρόνια της Ανατολικής Γερμανίας που ιστάζει τότε από το δίπλα δωμάτιο παρακολουθούσε και άκουγε τους πάντες και ήταν ένα ανελεύθερο καθεστώς ενώ τώρα όλοι στο χέρι μας κρατάμε αυτό που μα παρακολουθεί αυτή είναι μια ωραία συζήτηση που θα μπορούσε να γίνει δεν γίνεται όμως Ε, και έχουμε μείνει στους γραφικούς που βγαίνουν και λένε αυτά που λένε παλιά υπήρχε το δελτίον ταυτότητας το θυμόσαστε Στοιχεία, ταυτότητος, επώνυμο Μητσοτάκης Όνομα Κυριάκος Κούλης Γεννηθεί στην οίκος, στην πετάρτου Μας έκανε καλό η Χούντα, γιατί μας έκανε τον Κυριάκο Κατοικία, χελμού 35 Αθήνε Μυραμπό 1, Παρίσι Κιψέλη Παγκράτη Μπυριετό Κιλκής Γκύζει Περιστέρη Κολανός Ανάστημα 176 Η π***σα Ω... Ω... μεγαλώνει Σχήμα πρόσωπου. Κόλος Χρώμα οφθαλμών Σκατά Όνομα πατρό, Γκαντέμις Αντίσταση κατά της αρχής Τσακλαγιαγγίλ εδώ Όνομα μητρός Ντολμαδάκια Το γένος πετραγιά Όνομα συζύγου Μαρέβα, έλα να δεις Το γένος κενών Παιδιά τι στιγράζει η γυναίκα είναι η Μαρέβα ρε, Επάγγελμα Προϊόν μια πολιτική οικογένεια Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ξογήνως Σώμα τεμπορία θρησκεύμα Χριστιανός Ορθόδοξος Χριστός Ανέστη Δημότης Φλόριντα Μητρώου Αρένων Αθήνε Ελλάδα 2.0 520 3-3-3 Κάθετος Οχτώ Χρήσει κατοχή ναρκωτικό Είστε ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης Με ψικεφαλαίων Το παρόν βελτίον εξεδόθη Στις 26 Μαΐου Το επαναλαμβάνω Στις 26 Μαΐου Εν οπλός επίθεσης αλφα, β, τα. τα. Στούκα είναι το παιδί 92, δύο πέντε τρία Κόπανος είναι Τα <Σιώτα> σίγματα φπαρά έτοιμα ασφαλεία αθήνων. Ανάρχο κομμουνίστη. Ρόπαλα και μολότοφ. Ο διοικητή. Φτα υποστήριζε ο Καρλ Μάρξ. Ανάρχο κομμουνίστη. Πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούτα. Ο δίκητης. Γιατί γελάτε κύριε. <σχελίδι> Γιατί γελάτε κύριε. <σχελίδι> Γιατί γελάτε. Ένα πυρονέφος της νύχτας ήταν αυτή η εκπομπή. Φτάσαμε εδώ στο τέλος. Ε, έχουμε λαό, μας πάει στις διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο, ο Γιώργος Πιέρος το κάνει. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Λακαμάδες, καλή σε ζων. Καλώ ήρθατε, καλώ ήρθατε! Πού ήσασταν! Ε, είχαμε πάει μήκο, είχαμε πάει μήκο. Α, μπήκατε στη δάπ. Ναι, ναι, να σου πω κάτι εγώ σα βρίζω γιατί θα σα αγαπάω. Κατάλαβε. Τώρα άμα θέλει να με κόβει που λένε ακροατέ, θα με κόψει. Αλλά εγώ δεν θα πω ποτέ να με σκόψει. Εγώ θα σε κόψω πει το λέει άλλοι όχι κάπου. Θα σε κόψω τι θέλω εγώ. Εστέρω εγωνιστικού χαιρετικού σε δασκαλιάσαπλά να μα πάρει τηλέφωνο να μα πει ότι καλά. Τίποτα δεν ταινιάζει, έχει ρίξει μαύρη πέτρα. Μαύρη πέτρα και στα τέσσερα τη. Είναι καλά η κοπέλα και δεν πα πιάζει. Καστί είναι και κουκουέ. να κάνει, Όλοι. Τέλο πάντων, να σου πω κάτι. Καν... Ε, δεν είναι όλοι ΣΥΡΙΖΑ προνομιούχοι να... με τι ωραίε τις ιδέες. Αχ, ΣΥΡΙΖΑ, ωραία χρόνια. Ωραία χρόνια. Μπορώ να πω ένα τραγούδι. Θα πει και ένα τραγούδι. Αλέξη, θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θέλω πια να ζω. Μα τώρα, συγγνώμη τώρα. Κάνει κάλεσμα στο Τσίπρα στο... με τραγούδι που λέει Ο παδό των judged নাส Που ο Τσίπρα ζήτησε να τον ψηφίσει στι εκλογέ. Να του πάρουμε, να του κερδίσουμε από τι γραμμέ τη ακροδεξιά. Ωραία, κουμπώνη, μ' αρέσει. Τι πρώτε εκλογέ με απλή αναλογική οι πατήστε δεν ήταν στην πουλή. Το νοό, νοήτω. Ε, τώρα εντάξει, τύψα, αρέσει τώρα. Ο είναι 100 χρόνια μπροστά. Ο Τσίπρα είναι ένα ηγέτη παγκόσμια ακτινοβολία από αυτού που γεννιούνται κάθε 100 χρόνια. Μπορεί να μην είναι 150, πάντω είναι. Είναι 50? Λίγα λε, είναι λίγο παραπάνω. Σε εκλογέ με απλή αναλογική. Το ο Χαζός, ο Αλέξης. Οι φασίστες δεν ήταν μέσα. Και ε, τώρα τι τα ψάχνεις τώρα. Αν Μήπως στι πρώτες εκλογέ το άκουσαν το κάλεσμα του τσίπρα και το ψήφισαν αλλά στι δεύτερε όχι. Καλά τέλο πάντων. Δεν το ξέρω. Ο Μητσοτάκης, γιατί εγώ στα παπάρια μου. Τελικά δεν θα μου κόψει καθόλου από τη σύνταξη, όχι 30% ποι δεν θα μου κόψει. Θα δουλεύω και θα παίρνω τι, είναι... τι να μας κάνει ο Τι να μας δώσει κι Ήτανε καθαρίστρια. Έχω μεγαλώσει με τον Βασιλιά πάνω του κεφάλι, το κοπεί. Πε μου τι έχει μεγαλώσει τη στρελό περιβάλλον. Έχει λογική. Γιατί σκέψει ότι η μάνα σου που ήταν καθαρίστηρια ψήφισε νέα δημοκρατία. Το αφεντικό τη που του καθάριζε το σπίτι ψήφισε και αυτό μια δημοκρατία και γεννήθηκε σε εσύ. Αργαδία, το το και ο πατέρα μου. Έμε ευρεμαλάκα, γιατί εμεί είμαστε στην αργανία, το Μοναστηράκι μοναχριρά τη Γορτρινή, Αυτό το λέει καλό. Σε κάνει και... λιγότερο μαλάκα. Η μάνα μου καθαρίθρια ο πατέρα μου οδηγό στα λεωφορεία με τον κολονο. Ήταν πρώτο, που κουέλ, πρόσεχε. Τύπηζε Νέα Δημοκρατία και την δικαιολόγησα μετά από χρόνια γιατί την έκρατα. Φτιάξανε σπίτι. Φτιάξανε στο χωριό το σπίτι. Αγοράσανε υπόπεδο στην αμαλιάδα. Κάνανε προκοπή, φίλε. Καταλαβαίνετε. Τώρα αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία του παίρνουν τα σπίτια και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία. <Τι> Ναι. Ανάλογα, ρε φίλε. Ναι. Παρακαλώ, τι ανάλογα, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Περίμενε. Περι... Πού μιλά, αλλού στην Αίγυπτο, είσαι ακόμα. Όχι, ρε, μπορώ, μου στη δουλειά είμαι. Ήρθα μόνο ημερή, είχα πάει. Έχει διάλειμμα. Ναι, ρε, εσύ. Και παίρνω όλη την ώρα γιατί θα μου λείψει. Αλήθεια, δύο μήνε δεν θα μπορώ να σου μιλήσω καθόλου, ε. Πέρασαν δύο μήνε, τώρα έχουμε Σεπτέμβρη. Ό,τι έλειψα, έλειψα, έλειψα. Θα πάω να καω σήμερα. Έχω γίνει με χάλια. Να καεί να γυρίσει τα Aż gynę stał ty Ego An dę gagał Ego An dę Na an Να που λέει και ο Κυριάκο. Το αν είναι η ώρα να το αντιστρέψουμε στο μεγάλο να. Να! <σχελίδε> <σχελίδε> είσαι παντρεμένο. Πώ? Είσαι παντρεμένο, έχει γκόμενα. Από όλα. Κορε, oh, π... <στη> μου. Τι και, να ένα κάνω μικρό, τώρα. και ένα μικρό κορτσάκι να σε αγαπάει, δεν θέλει. Ε, όχι και το σου, είδες. Ε, εντάξει, ήμουν, τόσο μικρό, σε είδα. Εντάξει, ήμουνα 4 κιλά πιο πάνω και ήμουνα και φουλά ύπνη. Ήμουνα σερή από τι 5 η ώρα από το περίπτερο όταν είχα έρθει να σε δω. Αυτό σε μεγάλωσε κάποια χρόνια, α πούμε. Έμονα κουρασμένη, αγαπούλα μου. Όταν είσαι ξεκούραστο. 20 ε, εντάξει, 40 χρονών είμαι. Τι Γιατί είσαι 40 στην παράσταση. 40 ήμουνα, τώρα mm. είμαι πιο πιπίνη. Τι θέλει, Μάζεψε, τα Τώρα μικρότερους μικρότερο συνεχώ. Αρέσω. Α είσαι κούγκαρ. Δεν είμαι κούγκαρ. Αυτά τα χόλιγουν δεν μπορώ να τα καταλάβω. Είμαι άνθρωπο που ζω. με δούλια, νεαρών. Αυτό καταλαβαίνω. Όχι απαραίτητα. Εντάξει, το λέμε αλλιώ. Το, το γάλακτο είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Καλό είναι, καλό. Και, και ε, ο Του μωρό μου, είσαι κούκλος, θέλω σ' αγαπήσω Το ξέρω, το ξέρω, Το ξέρεις ότι είμαι κούκλος μωρί. Δεν έχει σημασία, το ξέρω. Κατάλαβα, τελειά θα μεθεστημένομαι. Το... Ξέρω πως είσαι εσωτερικά. Αυτό δεν είναι απλά κούκλος, είμαι καβλα. Τέλος πάντων, τα λέει ο φιλός μου ο Ζουράρης. Καβλα.